Γιορτές και έθιμα Κάθε λαός έχει τις παραδόσεις του, τα ήθη και τα έθιμά του, τις εθνικές και τις τοπικές γιορτές του και γενικά τις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής που καθορίζουν την εθνική του ταυτότητα. Στην Ελλάδα, οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά, οι εθνικές, οι τοπικές και οι θρησκευτικές γιορτές, έχουν γίνει μέρος της κοινωνικής ζωής, Ποιος Έλληνας δεν περιμένει την ημέρα του «Όχι» ή την 25η Μαρτίου για να ξαναθυμηθεί τα ιστορικά γεγονότα και να νιώσει εθνική περιφάνεια; Ποιος μεγάλος ή μικρός δεν περιμένει τις ημέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα για να ζήσει χαρούμενες οικογενειακές στιγμές και έτσι να ξεφύγει από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα της δουλειάς. Στην Ελλάδα οι γιορτές είναι δε με την πατρίδα, εθνικές γιορτές, με τη θρησκεία «Θρησκευτικές γιορτές και με την καθημερινή οικογενειακή ζωή», «Ονομαστικές γιορτές και έθιμα».